Αυτά τα δέκα χρόνια οικοδομήσαμε ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης γευτήκαμε νίκες όμως βιώσαμε και κρίσεις είδαμε τον τόπο να προοδεύει αλλά και να δοκιμάζεται επέναντι όλα αυτά βάλαμε την Ελλάδα ψηλά αποδεικνύοντας ότι νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες. Μιαζόμαστε <Συλίες> <Συλίες> <Συλίες> για όλους τους Έλληνες. <Συλίες> Τι είπα παριές είναι αυτές που λες μου. <Συλίες> Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει σήμερα ότι η Ελλάδα Έχει περάσει από την πτώχευση στην ανάπτυξη Παπαριές δεν το λέτε εδώ στην Ελλάδα Ακριβώς έτσι το λέμε εδώ στην Ελλάδα Και βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα της ΔΕΘ Οπότε έχουμε ακούσει πολλές θετικές μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο Το πρώτο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ Γιατί υπάρχει και το επόμενο που θα μιλήσουν οι άλλοι Αυτό βεβαίω είχε λίγο τσίπρα στην αρχή Και είχε και Κυριάκο Μητσοτάκη διπλό και με την ομιλία και με την συνέντευξη που μας κατατόπισε για όλα και άρχισε να λέει όλα αυτά εδώ για τους πολλούς, για το Νιάξιμο, για την Ελλάδα, για τις παροχέ, Από όλο αυτό που ζήσαμε το διήμερο βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι ευτυχισμένο είναι ένας 22-23 χρονών που είναι πολύ τεκνός και ζήσε χωριό κάθε των 1500 ευρώ. Όλοι οι δεν είναι και τόσο καλά. Αλλά όμω αυτό, αν κάποιο υπάρχει τέτοιο, μπορεί να υπάρχει. Είναι ο σούπερ ευτυχισμένο, είναι όλα τζάμπα, δεν πληρώνει τίποτα. Αν έχει και δική του επιχείρηση, δεν θα πληρώνει και φόρου. Οπότε γι' αυτόν πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα, ε, έστω και ένα, αν υπάρχει. Οι υπόλοιποι είμαστε στο φρένο γκάζι. Κυρίε και κύριοι, η φετινή έκθεση αποκτά μια ξεχωριστή σημασία. Είναι σταθμό ουσιαστικά στο μέσο τη δεύτερη θητεία μα. Θα μπορούσε να πει κανεί ότι είναι ο πιο δύσκολο, ο πιο απαιτητικό, αλλά με έναν τρόπο και ο πιο συσταρπαστικό. Και επιμένω σε αυτό, καθώ βαδίζοντα προ τι επόμενε κάλπε, ίσω κάποιοι να ανέμεναν να βάλουμε κάποιο φρένο στη δράση μα. Η μου όμω είναι να πατήσουμε γκάζι. Σωστό γκάζι, Μωρέα Νάπερη. στε το 2027 να ανατείλει για τη χώρα και την παράταξή μα μια νέα τετραετία. <Συλίδευ> Η μου, όμως, είναι να πατήσουμε γκάζι. Μα πώς να ξεκινήστε, αφ' μου, όμως, είναι να πατήσουμε γκάζι. Εμπρός μπρος, ξεκινήστε, τώρα τέτοιο μπάριο Άρα, το να κερδωμένε σταθερέ είναι σταθερέ σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Τουλάχιστον δεν αυξάνονται παραπάνω. Οι τιμέ είναι αυτό που περιγράφει εδώ ο Κυριάκος Μισωτάκη. Μα είπε για το γκάζι, ενώ όλοι λέει, κάποιοι όπω είπε, περίμενε να θα πατήσει φρένο. Τελικά πατάει γκάζι. Δεν ξέρω αν είναι αυτό ο φέλη μου, γιατί αν βρίσκεσαι στα 50 μέτρα από ένα γκρεμό, το γκάζι δεν είναι και τόσο καλή ιδέα. Παρ' όλα αυτά ο ίδιο έτσι το βιώνει, έτσι το αντιλαμβάνεται και έτσι μα το περιέγραψε σαν κάποιον που θα πατήσει γκάζι στην ανάπτυξη προφανώ. Αυτά που λένε περίπου σε τέτοιε περιπτώσει ή ένα τρένο θα παίξει που πρέπει να πιάσουμε το τρένο και να το κυνηγήσουμε ή ένα σκάφος που βυθίζεται ή δεν βυθίζεται ή γκάζει αυτοκίνητο Γενικώ μέσα μεταφοράς είναι ε, πολύ εύκολες και πιασάρικες ε, μεταφορές ε, στον λόγο των ε, πρωθυπουργών, προέδρων, ηγετών που ανεβαίνουν πάνω στην Θεσσαλονική όχι μόνο τα λένε και εδώ στην Αθήνα και μιλώντας για την ακρίβεια ο κ. Μητσοτάκης από αυτό το βήμα έχει μιλήσει τα τελευταία τρία χρόνια τέσσερα που έχουμε ακρίβεια. Μιλάει συνεχώ. Στην αρχή λέγανε ότι φταίνει η το θυμόμαστε αυτό. Μετά λέγανε η κλιματική αλλαγή παγκόσμια. Μετά λέγανε ο πόλεμο, η εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία. Μετά τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Τώρα τίποτα από αυτά. Τώρα είπε ότι οι τιμέ είναι ψηλά, αλλά είναι σταθερέ στα ψηλά που τι έχουν πάει. Δεν ξέρω για το καλάθι, από το 50 πήγε 130. Δεν έχω υπόψη μου εγώ τέτοια έρευνα. Ξέρω όμω ότι κάνουμε μεγάλη προσπάθεια και τελευταία τιμέ στα τρόφιμα. Ε, είναι ε, σε πολύ καλύτερη κατάσταση από όταν πριν. Προφανώ έχουν αυξηθεί. Άρα το να στα σταθερέ είναι στα σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Τουλάχιστον δεν αυξάνονται παραπάνω. Μπράβο! Άρα το να κερδίσουν σταθερέ είναι στα σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Τουλάχιστον δεν αυξάνονται παραπάνω. Τι πήγαμε στο Θεό, αλλά τι κρατάμε στο Θεό. Αυτό είναι το ζουμί. Πολύ χρήσιμο και αυτό, διαβεβαίωσε από τον Κυριακό Μητσοτάκη. Εκεί δεν πατάει γκάζι, ούτε φρένο, τίποτα. Ανέβηκαν οι τιμέ και το επίτευγμα τώρα και στόμα Πρωθυπουργού είναι ότι είναι σταθερές εκεί πάνω που έχουν φτάσει οι τιμέ. Και αυτό το είπε με αυτή την άνεση, όπω ακούσαμε, μιλώντα στην Θεσσαλονίκη το διήμερο που μα πέρασε. Όλοι περνάνε καλά σε αυτόν τον τόπο. Φαίνεται αυτό, όχι μόνο ο νέος, ο Πολύτεκνο, 22 χρόνων που δεν θα πληρώνει και φόρο και ούτε ΦΠΑ αν ζεις σε, σε χωριό 1.500 και κάτω κατοίκων, αλλά υπάρχουν κάποιοι, όπως θα ακούσουμε τώρα, που δεν περνάνε και τόσο καλά. Όταν έχω κάποιον άνεργο, ο οποίο ψάχνει για δουλειά, προτιμώ πολύ περισσότερο να αντιμετωπίζω το ζήτημα, το οποίο είναι μια πραγματικότητα στην αγορά εργασίας σήμερα, ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Αλλά τι πρέπει να κάνω για να προσθέσω δεξιότητες Στο εργατικό δυναμικό για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα στην αγορά εργασία σήμερα ότι υπάρχουν επιχειρήσει που δεν βρίσκουν εργαζόμενου. Άτιμη κοινωνία που άλλου του ανεβάζει και άλλου του κατεβάζει. Υπάρχουν εργαζόμενοι που δεν βρίσκουν λεφτά στο πορτοφόλι του, αλλά δεν μα νοιάζουν αυτοί. Μα νοιάζουν ότι οι επιχειρήσει μα οι επιχειρήσει, διότι αυτέ δεν βρίσκουν εργαζόμενου ώστε να δουλεύουν σαν δούλοι για να μπορούν μετά. Να θησαυρίσουν και άλλο οι επιχειρήσει. Είναι ένα καημό, διότι οι επιχειρήσει υπάρχουν γι' αυτό το λόγο. Για να θησαυρίζουν, να περνάνε καλά οι ιδιοκτήτε. Άμα δεν έχουμε του εργαζόμενου για να δουλέψουν, για να βγάλουν τον πλούτο, για να τα εισπράξει μετά κάποιο και να πάρουν αυτή τα ψίχουλα που αναλογούν σε αυτόν τον πλούτο, δεν δουλεύει καλά το σύστημα. Και αναγκάζει ο Κυριακό Μητσοτάκη να παραδεχτεί ότι κάποιοι δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση, γιατί δεν βρίσκουν εργαζόμενου. Έχουμε έλλειψη εργαζομένων και πρέπει να βρούμε εργαζόμενου. Ωστε από το 8 ώρα που δουλεύουν να πάνε στο 13ωρο. Γιατί όπω μα περιέγραψε, το να θέλει κάποιο να δουλέψει 13 ώρε ίσω 15 αύριο ή και 20 μεθαύριο είναι μια επιλογή, έτσι το είπε, για-τρει φορέ, επιλογή του ιδίου του εργαζόμενου. Το περιβόητο 13ω, θέλω να σα θυμίσω ότι σήμερα υπάρχουν πολλοί νέοι που επιλέγουν να δουλεύουν δύο δουλειέ. Πολλοί νέοι που επιλέγουν που επιλέγουν να δουλεύουν δύο δουλειέ. Δεν θα το θέλαμε. Για κανέναν να δουλεύει δύο δουλειές, θέλω να είμαι σαφή. <σφύ> είναι όμως μια επιλογή, είναι όμως μια επιλογή, μια επιλογή η οποία γίνεται από κάποιους και αισθάνονται ότι πρέπει να δουλεύουν δύο δουλειές. Η οποία γίνεται από κάποιους και αισθάνονται ότι πρέπει να δουλεύουν δύο δουλειές. Λοιπόν, τι έρχομαστε και λέμε, ότι από εκεί που δούλευες δύο δουλειές σε δύο διαφορετικούς εργοδότες, μπορείς να δουλεύεις τον ίδιο εργοδότη και να βγάζεις και παραπάνω χρήματα. Ε, τι είναι αντιεργατικό αυτό. Ε, τι είναι αντιεργατικό αυτό. Προφανώ, επαναλαμβάνω. Μακάρι όλοι να μπορούσαν να δουλεύουν μόνο οκτάωρο. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δίνεται ήδη. Το να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάποιον, εφόσον το επιλέγει, όπω είπατε, μόνο για 37 μέρε το χρόνο, στα πλαίσια μέσα αυστηρή εργατική νομοθεσία, να το κάνει γιατί είναι τόσο κακό, όταν θα βγάζει και παραπάνω χρήματα. Διασφαλίζουμε μια επιλογή. Διασφαλίζουμε μια επιλογή του εργαζόμενου και του εργοδότη. Το εργοδότη είναι επιλογή, δεν το συζητάμε. Όταν βρίσκει εργαζόμενου. Αλλά ο εργαζόμενο έχει τέτοια επιλογή. Δηλαδή, ξεκίνησε την τοποθέτησή του για αυτό το θέμα ο Κυριάκος Μητσοτάκη, λέγοντα ότι κάποιοι επιλέγουν δύο δουλειέ. Κάθονται στο σπίτι, πάει στη μία δουλειά, γυρίζει κατάκοπος και μετά δεν έχει να κάνει και επιλέγει και μια δεύτερη δουλειά. Γιατί την επιλέγει, Επειδή δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Γιατί ο μισθό από την πρώτη δουλειά πάει μόνο στο ενίκιο. Πρέπει τώρα και τα υπόλοιπα, αφού έχουμε εξασφαλίσει τη στέγη με τον ένα μισθό, γιατί και έχουν φτάσει και τα ενίκια να πρέπει να έχει κάποια χρήματα δεν είναι επιλογή είναι καταναγκασμός, είναι αδιέξοδο είναι η μόνη επιλογή που σου αφήνει αν είναι επιλογή όλο αυτό το σύστημα να μπορείς να επιλέξεις και να δουλέψεις όσες ώρες θέλεις να εξαντληθείς να μην υπάρχει κανένας χρόνος για ξεκούραση και όλο αυτό λέγεται ως διασφάλιση επιλογής το παρουσιάζουν τη δουλεία τον καταναγκασμό, την ομοιρία Μέσα σε τρισάθλιε συνθήκε, ώστε να, ο άνθρωπο να δουλεύει μόνο για να δουλεύει, χωρί να μπορεί να ξεκουραστεί, χωρί να μπορεί να απολαύσει τίποτα από αυτά που κερδίζει και καταφέρνει. Όλο αυτό το παρουσίασε ω διασφάλιση τη επιλογή. Βέβαια, ο καραμαλή ο Μεταφορών και διασφαλίσει την ασφάλεια. Έρχεται τώρα εδώ ο Κυριάκο Μιτζοτάκη να διασφαλίσει την επιλογή. Όλα αυτά τα λέει ένα πρωθυπουργό, ο οποίο πολιτικά πού εντάσσεται. Αυτό είμαι. Μπορείτε να με περιγράψετε όπως θέλετε. Ψιλός, όμορφο Βουτηράτο. Βουτηράτο. Με μια ψηλή τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Excuse me. Μην πωσίσαστε από την Αφρική. Όχι από την Νέα Σμύρνη. Λεξιό, κεντρο, δεξιό κεντρο, δεξιό δεν στέκομαι τόσο στις ε, ε, ετικέτες. Πιστεύω όμως ότι αυτή η πολιτική εκφράζει πολλούς Έλληνες πολίτες. Φούρτε Πιστεύω. Στην πολιτική την οποία εφαρμόζουμε, πιστεύω ότι οι Έλληνε διαπιστώνουν ότι η χώρα προοδεύει και θα προοδέσει ακόμα περισσότερο. Επιμένω ότι οι καλύτερε μέρε είναι μπροστά. Και το 2027 θα κάνουμε το ταμείο, Πιστεύω στην πολιτική την οποία εφαρμόζουμε. Επί μου θα κάνετε το σκατό σας παξιμάδι. Αυτά έλεγα από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης το 2016. Στην πρώτη μου εμφάνιση τότε... Ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά για να το λέει, δεν λέει ψέματα, μάλλον κάπως έτσι πρέπει να το είχε πει, αν όχι ακριβώς έτσι. Αυτός λοιπόν είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που χαρακτηρίζει διασφάλιση επιλογής το 13ωρο. Αγωνίστηκαν πριν πολλά πολλά χρόνια, δεκαετίες, άνθρωποι για να... Ζει ο άνθρωπο κανονικά να δουλεύει 8 ώρες, να έχει ελεύθερο χρόνο άλλου 8 ώρες και να κοιμάται 8 ώρε, συμβολικά βέβαια τα 8 ώρα και χύθηκε και αίμα για το 8 ώρο. Και έρχεται τώρα να μιλάει για επιλογή των 13 ώρων, την οποία τη διασφαλίζει αυτή η κυβέρνηση. Αυτό που είναι ένα κεντρικό, κεντροδεξιό, αλλά δεν θέλει πολλέ ταμπέλες, πρώθυπουργό και πολιτικό. Όλα αυτά συμβαίνουν στην εποχή του AI, όπω ξέρετε, τη τεχνητή νοημοσύνη και υπάρχουν πολλέ εφαρμογέ πια που μπορεί να κάνει παπάδε, κανονικού ή άλλου. Μια από αυτέ είναι το chat GPT, το οποίο η Εφηθόδη το πήρε και άρχισε να μιλάει. Το, για όσου δεν γνωρίζετε, μπορεί να το έχετε και στο κινητό, μιλά ή γράφει ένα κείμενο και σου απαντάει. Μπορεί να του μιλήσει ή να του απευθύνει γραπτό στο ερώτημα και το chat GPT, με κάτι φωνέ που έχει, αντρικαίε, γυναικεί, τη γλώσσα ο καθένα που θέλει, σου δίνει την απάντηση. Θα ακούσουμε τώρα την Εφηθόδη που έχει πιάσει κουβέντα με το chat GPT και κατά σύμπτωση μιλάει μια αντρική φωνή. Τη απαντάει μια αντρική φωνή. Καλησπέρα φίλη μου. Τώρα μιλάω με το chat GPT. Θα του πω τα παράπονα μου. Είμαι η Εφηθόδη και θέλω να κάνω τα παράπονα μου. Είσαι του έξω από εδώ. Σύστημα του διαβόλου. Πάντα καταστρέψει την κοινωνία, αλλά δεν θα μπορέσει. Είσαι η κατάρα του αιώνα. Καταλαβαίνω πως αυτό που γράφεις είναι έντονο και έχει συναισθηματική φόρτιση. Τι λες πόρτιση. ρε, ρε Μολιμέντο. Σκεκριμένο είναι ή να εκφράσεις όσα σε απασχολούν με πιο ήρεμο τρόπο. Είμαι εδώ να σε ακούσω χωρίς να σε κρίνω Είσαι ρε μολιμέντο mm -hmm. μου πεις εμένα τι θα κάνω Η Εφη Θόδη σε γράφει εκεί που δεν πιάνει μελάνι. Στα τέτοια μου σε γράφω Δεν σε έχω ανάγκη Δεν έχω ανάγκη την τεχνική νοημοσύνη τη δικιά σου Ούτε κανένας άνθρωπος Δεν μπορείς να βγεις πάνω από τον άνθρωπο εσύ Ο άνθρωπος είναι ανώτερος Σε μηχάνημα Να πα και να γά Βλέπω ότι νιώθεις Δεν είμαι εδώ για να αντικαταστήσω τον άνθρωπο ούτε να σταθώ πάνω από κανένα. Να μου χαθεί βρομιάρη ε, Αν υπάρχει στα γραφεία του AI δεν ξέρω πού είναι όλα αυτά υπάρχει κάποιος και δειματοληπτικά παίρνει κάποιους απαντήσεις ή κάποιου διαλόγους θα κατάλαβε εδώ ότι Θεέ Φιθώδη είπε βρομιάρη τη, τη φωνή την ψεύτικη της τεχνικής νοημοσύνης και του ευχήθηκε διάφορα λέξει που αρχίζουν από. Γά, και άλλα τέτοια πολύ ωραία και τον είπε και ρεμολιμέντο, επειδή ήταν άντρα αυτός που μιλεγε, αν ήταν γυναίκα θα τις έσορουν τα ανάλογα, έτσι λοιπόν μια κατατρόποση και ένας φάρος για το τι ακριβώς θα συμβεί στο μέλλον εδώ μόλις ακούσαμε από την εφηθόδη πως πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά του διαβόλου τα μηχανήματα τα ρεμολιμέντα και πολύ καλά τους έτριψε τη Μούρη του τα είπε χήμα Κανονικά θα πάμε τώρα σε ένα άλλο παράδειγμα AI ε, Είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου Γιατί δεν μπορεί να είναι πραγματικό όλο αυτό Μάλλον είναι αποτέλεσμα δημιουργίας της τεχνητή νοημοσύνης ή της τεχνικής νοημοσύνης ε, Στην ΔΕΘ λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη που βρέθηκε η ζωή Κωνσταντοπούλου ε, ως φυσική παρουσία και ως AI όπως την βλέπουμε και τη χαρακτηρίζουμε εμείς φώναξε συνθήματα Ήρθε η, η ώρα να βγάλουμε Η οι καταστροφές yes, δεν είναι εποχικές. Τα βγάλουμε τα μπές. Οι καταστροφές δεν είναι εποχικές. Τα πω κι άλλο. Ναι, το επομένα ζει. Ναι, μαμάζα. Κυριάκο Μητσοτάκη, καλά. Εσύ με το ελικόπτερο και εμείς μες στη φωτιά. Τρεις ή μισή χιλιάδες είναι τα κενά. Kesych πεtasz με τον tysiące i neta kena Kesych na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 Εσύ τα έλεγες εμείς δεν σε πιστεύαμε και σε θεωρήσαμε άριστο σε θεωρήσαμε ηθικό στοιχείο και ικανό Να τα αποτελέσματα λοιπόν Εσύ μας θα έχεις πει η αλήθεια Η ζωή Κωνσταντοπούλη δεν ήταν ια ήταν κανονική η ίδια Απλά έτσι όπως λειτουργεί συμπεριφέρεται και δρά Είνος κάτι από αλλού Μας έχει έρθει από αλλού Έβαλε κάποιους εποχικούς πυροσβέστης εκεί δίπλα τη Και φώναζε μόνη τη, αυτό το σύνθημα σε κάμερα βέβαια Δεν έχει νόημα να το φωνάξεις χωρίς να υπάρχει κάμερα απέναντι Ένα λίγο παράξενο σύνθημα Ούτε ρυθμό είχε Ούτε ομοιοκαταληξία Μπήκε για να στουρνά στο τέλος Και τότε το πιάνε και βεβαίως μεγάλη επιτυχία Αυτό το τριήμερα είχαμε τη χαρά Πολύ μεγάλη επιτυχία επίσης Να μιλήσει και να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα Σε πολύ πρωτότυπα που μας είπε Έχει να εμφανιστεί καιρό Ετοιμάζει την εμφάνισή του, την περιμένουμε πώ και πώ και κατέβασε μια πλατφόρμα με πολύ συγκεκριμένο λόγο, πρωτότυπο λόγο, δεν τον έχουμε ξανακούσει. ιδέες που είναι δελεαστικέ και λες ναι, παρατάω όλα τα υπόλοιπα και ακολουθώ τον Αλέξη Τσίπρα. Με απασχολεί, όπω και εσά φαντάζομαι, το αύριο τη πατρίδα μα. Και επαναλαμβάνω, αυτό το αύριο θα το καθορίσει η σπορά του σήμερα. Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πηξίδα, χρειαζόμαστε ένα νέο πατριωτισμό. Που κατανοεί την υγιή οικονομία, το στέρεο και σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο, την κοινωνική συνοχή, την εμπιστοσύνη στου θεσμού και το κράτο ω όρο για την ασφάλεια και την πρόοδο τη πατρίδα μα. Όλα αυτά θα μπορούσαν να τα έχει πει και ο Μτσοτάκη. Όλα αυτά θα μπορούσαν να τα έχει πει και ο Ανδρουλάκη. Είναι λέξει στη σειρά. Μπράβο σε αυτό που του το έγραψε. Δεν κουράστηκε καθόλου. Κουράστηκε, έψαξε. Μπορεί να το βάλει και στο AI γιατί γράφει και λόγους στο AI και ακούσαμε τη νέα πηξίδα, δεν το έχετε ξανακούσει ποτέ το νέο πατριωτισμό το έχετε ξανακούσει, όχι τον Αλέξη Τσίπρα τώρα την υγεία οικονομία, την έχετε ακούσει, όχι τίποτα από όλα αυτά οπότε η σπορά του σήμερα θα είναι το αύριο και όλα τα υπόλοιπα ε, πολύ πρωτότυπος όντω κατεβάζει πλατφόρμα συγκλονιστική δεν έχουμε ξανακούσει τέτοιες θέσεις Ε, κάποια στιγμή εκεί το πήγε και παραπέρα ο Αλέξης Τσίπρας, μίλησε για τους ε, πατριώτες. Τα πολύ μεγάλα εισοδήματα, ανεξάρτητα από την πηγή τους, πρέπει να στηρίξουν τον τόπο. Με την εισαγωγή μιας, θα την ονόμαζα, πατριωτικής εισφορά. Πατριωτικής εισφοράς. Αυτή η εισφορά θα κατευθύνεται σε έναν ειδικό κλειστό λογαριασμό, ένα ταμείο με μία μόνο προτεραιότητα, τη στήριξη... Τον νέων γενναιών. Είπε αυτός που εφάρμοσε ΣΑΗ την εθελοντική εισφορά τους εφοπλιστές. Λάνσαρε τώρα, προχθές ο Αλέξης Τσίπρας, την πατριωτική εισφορά που πρέπει να θεσπιστεί τόσο φλού. Τι σημαίνει αυτό, ποιο ταμείο θα είναι αυτό, θα είναι υποχρεωτική, θα είναι βασισόδημάτων, θα είναι κάτι παραπάνω. Το είπε, μπας περιπτώσει, ο Πρωθυπουργό που έκοψε το ΕΚΑΣ, από τους χαμηλοσυνταξιούχους, για να δώσει εθελοντική εισφορά, εθελοντική όταν και όποτε θέλουν, για πάντα, στους εφοπλιστές. Γιατί μέχρι τότε ένα τριετία ανανεωνόταν αυτό από τους πρωθυπουργούς. Επί Αλέξη Τσίπρα, επί αριστερού Αλέξη Τσίπρα τότε, αυτό έγινε επαόριστον. Το άφησε έτσι η φλού και ο ίδιος τώρα μας κατέβασε αυτή την πολύ συγκλονιστική πρόταση για την πατριωτική, Ισφορά ο Σκέρτσο, Άγγι Κέρτσο, συνεργάτη του κυριακού Μητσοτάκη, αναγυρίζουμε στην Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να είναι πολύ ευτυχισμένο, γιατί πήρε κατά γράμμα αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό για τα ενίκια, για τι επιδοτήσει και όλα τα υπόλοιπα. Και ε, θα τον ακούσουμε τώρα. Περιέγραψε σήμερα το πρωί στο Skype που βγήκε πώ θα λυθεί το θέμα των ακριβών ενικείων. Όταν λέμε ότι μηδενίζουμε τον ένφια για την πρώτη κατοικία στα χωριά, αυτό πέρα από το προφανέ. Σε σχέση με την αποκέντρωση που θέλουμε να στείλουμε ξανά κόσμο, να αναβιώσουν οι απομακρυσμένε περιοχέ, τα χωριά μα, η περιφέρεια, έχει και ακόμα ένα αποτέλεσμα. Θα οικενωθούν, θα μείνουν κενά κάποια από τα διαμερίσματα στις πόλεις. Θα οικενωθούν, θα μείνουν κενά κάποια από τα διαμερίσματα στις πόλεις. Έτσι θα αυξηθεί. Και από κόσμο θα πάει στα χωριά. Ακριβώ. Είναι τόσο ισχυρό κίνητρο αυτό για να πα. Για κάποιου ανθρώπου μπορεί να είναι ισχυρό. Εδώ με βαλίτσε είμαστε. Φεύγουμε όλοι από την Αθήνα. Ο Σκέτσο ήρθε την επόμενη μέρα να αναλύσει και να εκλαϊκεύσει τι θέσει του κυριακού Μητσοτάρου και είπε ότι θα διάσουν σπίτια στην Αθήνα επειδή θα φύγουν να πάνε στα νησιά. Επειδή τα νησιά δεν θα έχουν FIPA. Και αν πάτε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά, κομβόι, χαμός Νταλίκε, μπόγι μια άλλη εκένωση τη Μύρνη που είχε πει και η Ρεπούση τότε. Αυτό συμβαίνει για να πάνε όλοι στα. Εξωτικά μα νησιά να ζήσουν εκεί και άρα θα διάσουν τα εδώ σπίτια και άρα θα πέσουν οι τιμέ εδώ. Ευτυχισμένο άνθρωπο, μπράβο. Σωστή επιλογή συνεργατών από τον Κυριακό Μητσοτάκη. Υπάρχει και μια άλλη όμω πρόταση, γιατί ο Κυριακό Μητσοτάκη είναι με στη ζωή. Τα είπε και χθε, τον ξέρουμε, τον ζούμε τώρα πολλά χρόνια. Τον ξέρουμε από μωρό, από πολιτικό κρατούμενο έξι μηνών. Μετά ορίμασε, μπήκε στην βιοπάλη πάτησε με τα δικά του πόδια, πήγε στην Αμερική με τα δικά του πόδια. Δεν ήταν γιο Πρωθυπουργού. Άνοιξαν όλες οι πόρτες, πολύ ικανός Ήρθε εδώ μετά, κόλλησε δύο ένσημα Και μετά έγινε βούλευτης Δύο στην κύριο Ελεξία Και μετά έγινε βούλευτης Και ξέρει πως πρέπει οι άνθρωποι Να ξεπερνάνε τις κακοτοπιές Να πω και μία κουβέντα Για το ζήτημα των, των νέων μας ε, Η επιδότηση ενικίου είναι πια ε, Πολύ σημαντική Δείτε που τη βρήκαμε και που είναι σήμερα 2.000 ευρώ, 2.500 ευρώ Εάν συγκατοικήσεις 2.000 ευρώ αν συγκατοικήσεις σημαίνει ότι αν δύο παιδιά μείνουν μαζί είναι 5.000 ευρώ το χρόνο προσθέστε και τη μία επιστροφή ενοικείου αν τρία παιδιά μείνουν μαζί είναι 7,500 ευρώ το χρόνο και εκεί επιτρέψτε μου να πω και κάτι με τη δικιά μου εμπειρία ε, νομίζω ότι η ελληνική οικογένεια πολλές φορές είναι απόλυτο προσυλλομένη ότι ένα παιδί το οποίο θα πάει ένας του τάστον να μείνει μόνο του αυτό στο εξωτερικό δεν ισχύει στο εξωτερικό κα Λοιπόν, και όταν συγκατοικήσουν, έχουν πολύ παραπάνω οικονομικό όφελο. Αν όλοι οι φοιτητέ μα πάνε και ψάχνουν εγκαρσονιέρε των 45 τετραγωνικών, προφανώ και θα αυξηθούν οι τιμέ. Είναι ζήτημα προσφορά και ζήτηση. Αν κατανεμηθούν περισσότεροι φοιτητέ σε σπίτια, γιατί επιλέγουν να συγκατοικούν με σημαντικό οικονομικό όφελο, τότε προφανώ και οι πιέσει για τα πιο μικρά διαμερίσματα δεν θα είναι τόσο έντονε. Πολύ ωραία τα λέω εδώ. Ποιο φταίει, οι μανάδε. Εσεί τα έχετε καταστρέψει τα παιδιά. Χριστίνα μου, Αγγελάκη μου, που ρυθμίσει και τον ήχο. Εσείς φταίτε με τη ζακέτα που ξεκινήσατε και μετά που το θέλετε καρσονιέρα. Τι καρσονιέρα, Τριάρη. Για να μένει ο κανακάρης μόνο του εκεί και να σπουδάζει. Ενώ εδώ ο πρωθυπουργό που έχει μάθει στο Καμαρούλα μια σταλιά, προτείνει και λέει συγκατοίκηση. Των παιδιών, δύο-τρία, έβγαλε 7.000, δεν ξέρω πώ θα προκύψει αυτό. Τέλο πάντων, για να τα λέει η αλήθεια, είναι από τον Πρωθυπουργό και με κάποιο τρόπο βάζει χέρι σε όλε τι μανάδε και του γονεί που τα έχετε μεγαλώσει μαμόθρεφτα και δεν τολμάται να τα βάλετε εκεί 5-6, να μείνουν 7 σε ένα δωμάτιο. Και μάλιστα ο ίδιο χρησιμοποιεί και προσωπικό παράδειγμα γιατί τα παιδιά του, του Πρωθυπουργού μα στο εξωτερικό συγκατοικούν. Το λέω και Έχοντα ο ίδιο στο πανεπιστήμιο συγκατοικήσει, βλέποντα τα παιδιά μου αυτή τη στιγμή ε, να συγκατοικούν στο, στο εξωτερικό. Έφτα νομα σε ένα δωμάτι. Γεια σουμά. να ξαπλώ να κλείσει Μακαρόνια με Τι Τίποτα πιο έκλεκτο Υπνος με βάρδια δηλαδή Στην πόρτα σύρμα για κλίδι Πίσω γλάστρα με το για σε πού ξέρεις που, ξέρεις που εκεί τα κλειδιά του σπιτιού Σε περίπτωση που Υπνος με βάρδια δηλαδή Πόρτα, σύρμα, για Επειδή αυτή τη στιγμή το πόθεν μπορείτε να το δείτε και να διαπιστώσετε τι είναι αποκληρονομιά, τι περισσιακά στοιχεία έχουμε πουλήσει γιατί έχουμε πουλήσει περισσιακά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας, να σπουδάσουμε ε, τα παιδιά μας Εσείς να τα ακούστε όλοι, έχει πουλήσει σπίτια για να συντηρήσει πρώτον και να σπουδάσει τα παιδιά και τα αστριμόχνει, εφτά νομάς ένα δωμά τα παιδιά για να συγκατοικήσουν, ενώ όλοι εσείς ούτε σπίτι έχετε πουλήσει και τα βάζετε σε κάτι ρετυρέ και σπουδάζουν τα παιδιά και γι' αυτό βγαίνουν τα μαμόθρεφτα, μαλθακά και βλαμένα Ενώ εδώ ακούσατε το παράδειγμα και των παιδιών και του ίδιου και ο ίδιος συγκατοικούς. Έπαθε κάτι, τον έχετε δει, μια χαρά, πρωθυπουργός έγινε. Άρα υπέρ συγκατοίκησης. Ενώ ο Τσίπρας λοιπόν έλεγε για τη νέα πηξίδα για το νέο πατρετισμό και την υγιή οικονομία αυτά τα κλισέμ. Ο Μητσοτάκης κατέφυγε σε ένα άλλο κλισέ, είπε κριτική μαντινάδα για να πείσει το κοινό. Σε είδα στο ποδήλατο και ήσουν όλο τρέλα μα ύστερα κατάλαβα πως έλειπε η Σέλα λέμε στην Κρήτη. Ας θυμούνται όλοι καλά αυτή τη μαντινάδα καλά Ο παλιό πελατειακό κράτος δεν έχει σβήσει στη χώρα μας. <Το> Όσοι με γνωρίζετε, καλά γνωρίζετε ότι παίξα πολέμιο ώστε από τότε που ε, μπήκα στην, ε, στην πολιτική. <Το> <Το> <Το> Είμαι αιώνιο πρωθυπουργό. Μέχρι να ψοφήσετε όλοι. Αυτά έλεγα από το βήμα τη Διεθνού Έκθεση το 2016. Το είχε πει και αυτό. Το είχε πει. όλα τα είχε πει, αλλά εμεί δεν τον βλέπαμε αλλιώ. Είναι ένα θέμα του λαού. Πώ φταίνει μανάδε για τα παιδιά που δεν θα βάζουν συγκατοίκηση. Έτσι λοιπόν φταίει και ο λαό. Που άλλα έλεγε ο πρωθυπουργό και άλλα εμεί καταλαβαίναμε και τον θεωρήσαμε σωτήρα. Και να τα αποτελέσματα. Και ένα τελευταίο που μα είχε πει από το 2016.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 είναι να πατήσουμε γάζι. Δώσε γάζι, μωρέ, ανάπηροι. Να πατήσουμε γάζι. Ακριό τη Εδώ, Ελληνοφρένεια. Όπω κάθε μέρα και σήμερα Δευτέρα, δεύτερη εβδομάδα που είμαστε εδώ, με τη νέα σεζόν. 2.11.10.80.880 είναι ο αποστόλλο. Σα περιμένει, ξέρετε τι πρέπει να πείτε εκεί και πώ να το χειριστείτε όλο αυτό, με τι παροχέ και όλα αυτά που ακούσαμε το Σαββατοκύριακο. Η Χριστίνα Αγγελάκη, το πάμε και πριν, κακομαθαίνει τα παιδιά και ρυθμίζει και τον ήχο όταν δεν κακομαθαίνει τα παιδιά. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτε διαφημίσει, και εδώ είμαστε. Αχ, ποιο αποστόλη, ανέλπιστο. Ανέλπιστο. <laughs> Αχ, δεν το ε Δεν το περίμενα. Καλό χειμώνα, καλό θανάσκη μονά να έχουμε. Πήρα να δώσω τη βοήθειά μου στον πάνω το καμένο. Στα τέσσερα. Ναι. Άμα χρειάζεται κάνα τουιτάκι, κάνα facebookάκι, κάτι με καραβάτες και που Για να έτσι λίγο από την όλη φάση. Εγώ εδώ με Μυρίστηκε <laughs> Przygotowuję, ale nie mu. I teraz to nie Επιτέλου. Καλά θυμηθήκατε ότι έχετε εκπομπή επιτέλου και γυρίσατε. Ναι. Λοιπόν. Και δεν είναι από μόνοι μα δηλαδή, απλά ακούσαμε τρέιλερ και λέω: Πρέπει να γυρίσουμε. Πρέπει να γυρίσουμε. Τι είναι αυτό ο Ζαχάζε, δεν περίμενα ότι θα υπάρχει πιο σπαστικό δημοσιογράφο από το Πόρτο Σάλτερ. Κι όμω, να, ένα βγαίνει, Εντάξει, τσουπ, 30 άνθρωπο. φυτρώνουν μετά. Παρεξηγήσατε τον, δημοσιογράφο. Παρεξηγήσατε τον άνθρωπο. Ναι. Είπε κάτι που δεν έχει άδικο, είπε τα νούμερα, δεν... βλέπουν η Τουλάχιστον τα νούμερα δεν υποδεικνύουν. Ναι, για τον εαυτό του Μόνο τα νούμερα. Ναι, όλα τα νούμερα το αυτά. Το νούμερο ο ίδιος και οι φίλοι του. Σα παρακαλώ, μην προσβάλλετε τον λειτουργό. Όχι, είπε την αλήθεια. Εννοούσε τον εαυτό του νούμερο και όσοι πιστεύουν τα ίδια με αυτόν. Αποστολή. Εδώ πάλι πώ με είπαμε, με ξέχασα. Καθώς, εγώ δεν σε θυμάμαι. Κάτσε, κάτσε, θα Αρκούδο. Ποιο εδώ. Πείσε. Ήθελα να πω για αυτό τον Άδωνηδο το Γεωργιάδη. Το γιατί δηλώνουμε ότι είμαστε οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι στην πιο ωραία χώρα του κόσμου, αυτό είναι ένα Άρα. άλλο. Εσύ ξεφτύλα ψηφοφόρε, όχι τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία, επειδή είναι και ένα κόμμα, είναι δημοκρατία. Έχουμε ό,τι θέσει, μπορεί να είσαι εφοπλιστή βιομήχανο, σε αυτό το κόμμα θα ψηφίσει. Εσύ που βάζει σταυρό στον Άδωνηδο Ενσυνίδα, να βάλω στα βρόσε πιο βουλευτή υποψήφιο στον άλλο Γιοριάδη. Πόσο καραγιό τη μπορεί να είναι η εσέργεια μου του. Ενσυνδείο, αυτό Πα... δεν μπορεί να είναι έτσι καλλιό. Στο ασυνείδητο <Χεσύναι> έχει περάσει όλο αυτό, γι' αυτό το κάνουμε. Είναι σαν <Χεσύναι> τα ζώη. Πάει, εκεί προχωράει, δεν ξέρει. Λοιπόν, <Χεσύναι> <Χεσύναι> ένα αυτό δεύτερον να παραγγείλω ένα ζευγάρι παπούτσια νούμερο 45. Πού κάνω την πληρωμή. Και πάει παπούτσια. Το αρχαγέ. Σούρδιαγωνισμό! Τα υπέροχα βελούδινα χρυσοκέντητα παπούτσια του αρχαγέ. Αρχάγγελου Μιχαήλ 45 του Αρχάγγελ, τι είναι ο Αρχάγγελος παιδί μου Σκίνομα είναι, Έχει, 45 νούμερο πιστεύεις 38-39 εκεί Α, δεν είναι διακριντικά, εγώ θέλω να τα φορέσω Έχω την ευλογία πάνω μου Ωραία μπορεί να είναι πάνω σου, αλλά μπορεί να έχεις ένα μέρος του ποδιού Δηλαδή η φτέρνα λίγο θα ξύνει έξω Γεια σου Πωστολή από Ηράκειο Τρίτης Γρηγόρη. Γεια σου Γρηγόρη Είδες Πρέπει να, όταν ακούμε πατρίς, χρυσία, οικογένεια, να τρέχουμε μακριά. Επιβεβαίνονται για άλλη μια φορά. Είδε εδώ στην Κρήτη του εκβιαστές, παπάδε, μητροπολιτάδε, αστυνομικοί, δικαστικοί, πολιτικοί. Πότε θα έρθει ο φίλο μα, ο καμένο είπε οκτώβριο Νοέμβριο. Περίμενε τον Νοέμβριο. Μαζί με τον Τζίπρα θα Περιμένουμε, τη χώρια μαζί. Τα μαζί δεν Μην, α, μην αγχώνεσαι. Απλά οι ακροατές μας θα ξέρουν ότι υπάρχουν και οι ανθρώποι του μόχου και που αγωνίζονται και είμαστε εμείς σε επαφή την πλευρά. Ναι, αποστολή! Έλα! Δεν μου λες, ο Τσακλαγιανγκίλ. Τσακλαγιανγκίλ, εδώ, τότε οικονομικών Εξωτερικών, με τον οποίο εγώ είχα πολύ στενή επαφή. Δεν αρεβαίνετε, μου λέει στον 7 όροφο να πάρω με ένα οίσκι. Έχει καμία σχέση με τον Μελχισεδέκ. Μελχισεδέκ το, το κατάλαβα, Αγάπη, αγάπη για, προηγία. για προηγία. Α, τι Τούρκο λε, να είναι ο δεν ξέρω. Δεν ξέρω εγώ θα Σε δέκ, δηλαδή είναι γρήγορος. Θα μάθουμε καινούργια γνώματα. Ούτε καν Ούτε. σε είκος. Σε δέκ. Είναι Μέλχη. Σε δέκ. Α, καλά, ε. Μέλχη, σε δέκη το μέλλουμε. Αυτό. Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. καθώς βαδίζοντας προς τις επόμενες κάλπες, ίσως κάποιοι να ανέμεναν να βάλουμε κάποιο φρένο στη δράση μας. Υπόφασή μου όμως είναι να πατήσουμε γκάζι. Γκάζ, Πώς Ώστε το 2027 να ανατείλει για τη χώρα και την παράταξή μας μια νέα τετραετία. Δώ σε, δώ σε. <Το> Τελευταία, οι τιμέ στα τρόφιμα ε, είναι ε, σε πολύ καλύτερη κατάσταση από όταν πριν. Προφανώ έχουν αυξηθεί. Άρα, το να κερδίσουν είναι σταθερές σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Τουλάχιστον δεν αυξάνονται παραπάνω. Μπράβο! Το σημαντικό είναι η κατάσταση των τιμών. Και όπω ακούσαμε, οι τιμέ το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτό είναι το σημαντικό: Να είναι καλά οι τιμέ. Αυτοί που θα τα αγοράσουν με αυτέ τιμέ δεν μα ενδιαφέρει και τόσο. Έχουν πολλέ επιλογέ τι οποίε τις διασφαλίζει η κυβέρνηση αυτή. Τι είπα εγώ πριν για τη ρεπούση, είπα η εκένωση. Συνοστισμό. Συνοστισμό, είχε πει. Δεν πειράζει όλα αυτά. Θα μπορούσε να πει και η εκένωση τη πόλη. Με όλα αυτά που έχουμε περάσει και έχουν μαζευτεί, που να θυμάται κανεί τώρα από το βάθο τη ιστορία. Έρχεται όμω από αυτό το βάθο τη ιστορία των τελευταίων 10-15 ετών ο Αλέξη Τσίπρας και μιλάει για το πιο βάθο τη ιστορία για τον. Α, όχι, έχουμε τον Μαρινάκη. Τον κύριο Μαρινάκη. Δεν θα πάμε στο Τζίπρα ακόμα. Πρέπει να, να κλείσουμε λίγο με τη συνέντευξη. Ε, στην Θεσσαλονίκη συντονιστή, όπω συμβαίνει πάντα, είναι ο Αρμόδιος υπουργό. Είναι και ο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίο δίνει το λόγο. Έδωσε σε 40-45 άτομα δημοσιογράφου το λόγο. Αλλά για τρίτη χρονιά δεν έδωσε το λόγο στο ριζοσπάστη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε. Η για τρίτη χρονιά ο ριζοσπάστη αποκλείεται. Διαμαρτυρόμαστε εντόνω. Ναι. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, στο πλαίσιο τη 81ης Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη. Να πω ότι δεχτήκαμε 44 ερωτήσει, 5 περισσότερες από αυτέ και πολλέ. Σα παρακαλώ, δεν έχετε το, το λόγο. Όπω καταλαβαίνετε, ο χρόνο είναι περιορισμένο. Αρχικά ο προγραμματισμό ήταν για δύο ώρε, πήγαμε δυόμιση, φτάσαμε τρει ώρε παραδέταρτο. Προσπαθούμε να δίνουμε όσο δυνατόν περισσότερο το λόγο. Είμαστε στη διάθεσή σα. Κάνουμε δύο φορέ το λόγο για τόσα μέσα ενημέρωση. Δεν απάντησε η Άννα ο δημοσιογράφος από τον Ριζοσπάστη, και ο Χρήστο Αβραμίδης εδώ, που τον ρωτάνε στο τέλο, που ήταν ανοιχτά τα μικρόφωνα. Και ο ίδιο απάντησε ότι τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ δίνει κάθε χρόνο σε 45 δημοσιογράφου το λόγο, δεν έχει δώσει το λόγο στον Ριζοσπάστη, δεν έχει δώσει το λόγο για 7 χρόνια στον ντοκουμέντο. Δεν δίνει το λόγο γενικώ. Δίνει μόνο. Εκεί που πρέπει και καλά κάνανε οι συνάδελφοι και καβάλισαν τα μικρόφωνα που ήταν ανοιχτά και έκαναν τα παράπονα. Τώρα θα πάμε στο Τζίπρα και στο Τρικούπι. Η χώρα χρειάζεται άμεσα ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ. Ένα σοκ εφάμιλο των, αντι... των αντίστοιχων της περίοδου Τρικούπι και Βενιζέλου Διαφορετικά θα χάσει το τρένο τη σύγκληση και θα βρεθεί εκ νέου σε συνθήκε υπαρξιακή κρίση. Λέει ο Αλέξη Τσίπρα με ύφο που δεν πιστεύει τίποτα από αυτά που λέει. Του τα έχουν γράψει, θα διαβάζει λόγια. Αν το ρωτήσει κάποιο τι σημαίνει ένα αναπτυξιακό σοκ, σαν του Τρικούπι, δεν ξέρω τι θα μπορεί να απαντήσει. Αλλά μετά μίλησε και για το σκάφο. Πριν την κρίση, το κατακεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα ήταν κοντά στο 80% του μέσου όρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα είναι κοντά στο 60%. Να υπάρξουν αποφάσεις τώρα που θα αλλάξουν τη ρότα του σκάφου. Πριν αυτό οδηγηθεί εκ νέου στα βράχια. Η οικονομία και η χώρα ήδη εκπέμπουν SOS. Σαν μια τεράστια φωτεινή επιγραφή που αναβοσβήνει πάνω από τη χώρα προσοχή, αδιέξοδο. Με τι αξιοπιστία και τι φαιρεγκιότητα τα λέει όλα αυτά ο Λέξη Τσίπρας και διεκδικεί από τον κόσμο να τον ξαναμπιστευτεί για να δημιουργήσει τα σοκ του τρικούπι και να σβήσουν τα σως και να σβήσουν και οι επιγραφές πάνω από την χώρα με αυτήν την αξιοπιστία. Κύριε Βαφίλη, κατανοώ απολύτω την αμηχανία σα. Επί πέντε συναπτού μήνε είχατε προεξοφλήσει κάτι το οποίο και εσά βόλευε ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα φέρει σε αυτή τη βουλή μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν σα κάνουμε τη χάρη. Θα σα ζητούσα όμω να αναλογιστείτε και την ιστορία του κόμματό σα και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή να μην κάνετε μητροπολιτικά παιχνίδια. Αυτή την κρίσιμη στιγμή. Θα περίμενα με μεγάλη σαφή να τοποθετηθείτε στο κυρίαρχο δίλημα με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, του εργαζόμενου λαού της εργατικής τάξης ή με τα συμφέροντα αυτών που θέλουν να διαλύσουν την κοινωνία. Τελικά έφερε μνημόνιο Δυο μήνε πριν τα έλεγε. Συλλογίνε έφερε μυμανιο και διέλυση την κοινωνία και ταχύτητα με αυτού που θέλουν να διαλύσουν την κοινωνία ο αλέξει Τσίπρας από το ε, 10 χρόνια πριν από το 2015. Λαώσω τώρα μέρο δεύτερο. Ναι, κύριε Στεφανέ. Ναι, παρακαλώ. Έχω πάρει τόσα τηλέφωνα. Σα παίρνω τον Παναγιώτη καταρχήν. Για το ασαντσέρ είμαι στο χολαργό και έχουμε πρόβλημα. Έχει κολλήσει ανάμεσα στο δεύτερο και στον τρίτο όροφο. Α, δεν χωράζεται να σκαρφαλώσετε λίγο να πάτε στον άλλον. Όχι, το ασαντσέρ έχει κολλήσει. Δεν ανοίγει. Ναι, δεν είναι κανένα μέσα. Α, τι ασχολείστε. Σα πήρα για να. μπορείτε να έρθετε να το φτιάξουμε. Να το ξεκολλήσω, ναι. Δεν αδειάζω τώρα αυτέ τι μέρε γιατί έχω κάτι ασαντσέρ σε κάτι νοσοκομεία που πέφτουν όλη την ώρα. Ναι. Και μετά όταν αδειάσω να έρθω κι από εσά. Ναι, αλλά δεν έχετε κάποιον να συνεργάσετε να έρθει σήμερα, γιατί δεν μπορεί να μείνει το σασέρ, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να μείνει έτσι το αφού δεν έχει άνθρωπο μέσα. Ε, ναι, το δεύτερο μέχρι το τρίτο είναι πέντε ώρε. Πώ ανεβαίνει ο πέμπτο όροφο και ο τέταρτο. Δεν έχει κλιμακοστάσιο. Έχει κλιμακοστάσιο, Α, έχει. αλλά. Ναι, αλλά όπω καταλαβαίνετε, να δώσω μια προτεραιότητα στα νοσοκομεία. Έχει ανθρώπου μέσα, έχει περιστατικό. Έχει μια κυρία που την έφερε περιπολικό και άλλη μια που λιποθυμούσε και είναι μέσα του. Έμειναν και στο σανσέρτ. Μέσω ο περιπολικό ήταν και μια άλλη κυρία που δεν ξέρω τι είχε πάθει. Λιποθυμικό, μη λιποθυμικό και ήταν δύο περισσοϊκά που κατεβήκαν στο περιπολικό. Και ήρθαμε περιπολικό και όχι ασθενοφόρο και είναι και στο σανσέρτ Εγώ εντάξει δεν είπα να παρατήσετε. Εννοείται και αυτοί έχουν την προτεραιότητά του. Αλλά αν έχετε κάποιον να συνεργάσετε να μου στείλει. Ναι εντάξει τώρα συζητάμε το αν δεν έχω. Όχι το αν έχω, αν έχω θα στέλνα. Ναι. Δεν έχω. Τι να ωραία, κάνω τώρα. Ωραία. Έχω υπουργό τον Μπουμπούκο, τον άδερ. Τώρα, καταλαβαίνετε, δεν αντέχετε αυτό το πράγμα. Πρέπει να το λύσω. Δηλαδή, υπάρχουν συνεχώ ανεπάρκειε. Θα έχουμε πάντα κάποια κενά. Γιατί έτσι είναι η ζωή. Έχω μπλέξει με τα νοσοκομεία. Καταλαβαίνω. Έχετε κάτι να μου πείτε, μήπω πατήσω από πάνω τα κουμπιά που έχει κάτι ρελέδε. Ναι, ναι, πατήστε του ρελέδε. Αν πατήσετε του ρελέδε τρει φορέ και μετά κάνετε shift 32 βόλτε και μετά πάλι alt και control, γίνεται το cheat και βγαίνει μετά η Tom με τα ρούχα χωρί. Εγώ έχω από πάνω το λεβιτοσάτ, συγγνώμη, είναι και ένα πάλι. Κουμπί, πράσινο, κόκκινο και μαύρο. Είναι με τρία κουμπιά. Μέσα οι ρελέδε και αυτά είναι με καλώδια. Δεν μπορεί να τα πιάσω αυτά. Ω, δεν πιάσετε τα καλώδια, τώρα, μην τρελαθούμε. Πράσινο, κόκκινο και μαύρο. Για να σκεφτώ, για να σκεφτώ. Το πράσινο. Το πράσινο το πατήσω, έτσι. Το, το πράσινο μου φαίνεται καλή ιδέα, ναι. Εντάξει. εντάξει. εντάξει και μετά, άμα δεν λειτουργεί, ναι. δεν έπιασε. Εντάξει, κύριε Στέφα, εντάξει. και μετά θα πιου δώσω ένα τεχνικό. Ε, εντάξει, ευχαριστώ. Τα τυπέρα ευχαριστώ για καλή δύναμη. Να είστε καλά, ελπίζω να βοήθησα που βοήθησα, δηλαδή, το ξέρω. Ε, Έλα καλή χρονιά! Χρόνια πολλά! Από σάμου, από ζούγκλα! Πώ έτσι θα νιώθισα τώρα! Ναι, όρεξη είχα. Θα σου βάλω αυτιά για να γουστάρει. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πάμε! Όχι, μην μου κάνει τέτοια. You have been to Samos. No, you have not been to Samos. Ήρθε πέτο Ζέτα Μακρυπούλια στο νησί μα και είχε μαζί ένα Μάτ... τεκνό. Αναβάθμιο. Μάτια. Είχε κάτι μάτια. Δεν σου λέω τίποτα. Είχε κάτι μάτια μεταξύ μέλη και ηθέστιο. Ήταν το κάτι άλλο. Δηλαδή είχε έρθει είχε... η Μακρυπούλια και εσύ χαλβάδιαζε στο τεκνό. Ναι, φίλε. Τη μακρυπούλα την πήρε κανεί χαμπάρι. Όταν είσαι δίπλα αυτό τον Άδωνη Και α, να είσαι... σου πω και αυτός τι ήταν αγαπητικός φιλιό το. Δεν ξέρω, φιλότεχνο ήταν ο άνθρωπος και γύριζε εκεί μες στο χωριό μου και κοίταγε εδώ θε τα καντούνια. Εμένα μου είπε ότι μια χαρά τα πάτε εδώ, είστε πολύ όμορφα κτλ. Άς, αυτά δεν μας νοιάζει, το κουτσομπολιό μα νοιάζει. Ε, το τι να σου πω, το. Και μετά φεύγοντα, γυρίζοντα, ξέρει κόκκιλο, λέω: Αυτή ρε με τα γυαλιά πρέπει να είναι κάποια γνωστή, δηλαδή περσόνα. Κατάλαβε, αλλά δεν πήρα χαμπάρι. Θέλω να κάνω μια αναφορά και να τυραστερώσω στον αγαπημένο σα Άρη Πορτοσάλτε για την ηθική ανωτερότητα τη αριστερά μέσα από τι ηχογραφήσει και το βόθρο. Μπορούμε να τι πούμε αυτέ τι ηχογραφήσει στο βαθύ τη Ελλάδα. Γιατί εδώ έχουμε το βαθύ, ένα κόλπο μαγευτικό, που να τα σκατά. Δηλαδή αυτά που ακούγονται και ο τρόπο που μιλάνε οι εκπρόσωποι του έθνου και όλα αυτά τα τσογλάνια στο λαό. Δηλαδή το επίπεδο αυτό, το έλα ρε τι κάνει ρε. Καλά πως πάμε, ρε. Έχω ένα αρχιεπίσκοπο έχω, να βολέψεις να κάνει το σάλιο η ξεφτύλα. Αυτό ένα αριστερό, ένα μαρξιστής ένα ωραίο άνθρωπο δεν θα το έκανε ποτέ άρι μου. Αυτή είναι η ανωτερότητα τη αριστερά. Όχι τα σάλια και οι μίξε. <ΣΣ> που και το ασανσέρ με τα κουμπιά που του είπε, τα ρελέ, να σταθούμε σε ένα ακόμη σημείο από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού ε, αυτό με τις ντουντούκες στα νοσοκομεία Η κυβέρνηση θα αρνείται να μετατρέπεται η υγεία των Ελλήνων σε αρένα κομματικών διαξυφισμών ή τα νοσοκομεία μας σε ομήρους διαδηλωτών και για μένα προσωπικά προτιμώ να ακούω τη φωνή των ιδίων των ασθενών των πολλών γιατρών, νοσηλευτών που υπηρετούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας παρά την ντουντούκα των εργατοπατέρων και ορισμένων ανεύθυνων συνδικαλιστών Αν στην υπόθεση των τεμπών bon ακούγανε τους ανεύθυνους συνδικαλιστές και τους εργατοπατέρες δεν θα είχαμε τα τέμπη γιατί είχαν προειδοποιήσει με ντουντούκες και χωρίς ντουντούκες με σωματική παρουσία και χωρίς και με 90 νομίζω mail και επιστολές ότι θα γίνει δυστύχημα και θα θ Τους αγνόησε τότε ο Μητσοτάκης και ο Καραμαλής, το αποτέλεσμα το ξέρουμε όλοι. Φτάσαμε στο τέλος, ε, τρίτος λαός, τρίτο μέρος, διαφημίσεις, μαγκαζίνο, εμεί αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας. Καλά, πως το καλά, εσύ. Καλή αρχή. Καλά, είμαι. Σκέφτομαι με όλα αυτά που ακούω. Μοιάζει ότι το σύστημα δουλεύει για εσά. Αλλά τώρα το έχουν ξεστηλίσει. Έτσι, ούτε μοντάζ δεν χρειάζεται να κάνετε. Άγιοι αυτό ο χρόνο, και αυτό το πλήττετε και αυτόν τον χρόνο. Ναι, δηλαδή, αυτό είναι αλήθεια. Και με το AI και αυτά, τίποτα παραλία. Τίποτα, δεν χρειάζεται τώρα. Επισηνδέσει θα βάζετε και θα δουλεύει μόνο το σύστημα. Ναι, δεν χρειάζεται να πα μέσα μοντάζ, τίποτα. Όμω να ξέρει, όλο αυτό το σύστημα εμεί το έχουμε εκπαιδεύσει να δουλεύει έτσι με τα χρόνια. Α, έχει γίνει δουλύτερα. Οπότε θέλω να πω είναι μια επένδυση που αποδίδει τώρα. Γεια γητρήτρη, κατάλαβα, δουλεύει από κάτω εσύ τώρα εγώ να τα λέω, εντάξει. Και κάτι τελευταίο. Το βλαμμένο τελικά ποιο είναι, είσαι καταλάβει. Ποιο πολλά. Στη συνομιλία με τον Καμένο λέει, με το βλαμμένο τι θα κάνουμε. Δεν το θυμάσαι. Α, ναι, ναι, ναι, ναι, του θυμάμαι. Και το βλαμμένο... Άστον, να φύγει. Να φύγει. Ε, μπορώ να υποθέσω, δεν θέλω να πω. Α, δίδες, δίδες, άρα, κράτησου λίγο να μπορεί να αντεξηγείς το ράδιο. Μόρι κακομίρα, σε είδαμε στο γυμναστήριο. Σε είδαμε να πηδά εκεί κάτι μάτρε. Παρήγγειλε σπίτσε. Έκανε το γάμο σου εκεί πέρα με τον Ντάιλερ. Μόνο το σεντόνι που δεν βγάλατε, πρώτη νύχτα του γάμου να πούμε. Και πήρε ευρωεκλογέ 14%. Και θα μιλήσει για τον Τσίπρα Θα πει τον Τσίπρα βουρκό. Με τον Βάλτο εγώ δεν μπλεκ. Ούτε Όλο με το άλλο Είναι κομμάτι του το Βάλτο, κύριε Πρόεδρε. Εσεί τι νομίζετε. Και πέρασε αγάπη μου το Τζίπρα. Mm. Και μετά έλα να μα τα πει. Ο Τσίπρα, καλά... όπω ξέρει πολύ καλά. Αλλά από πρώτο χέρι δεν ξεπερνιέται. Το ξέρει κι εσύ. Μπράβο. Καλά λέει ο Γυμναστηριακός. Να είναι κα καλά λέει. Πήγαινε εκεί στο Μητσοτάκι να βγάζει την το, των πίνακς. Μια χαρά να μιλάτε και αγγλικά μεταξύ σα. Γιατί με τον Τραμπ δεν πρόκειται να μιλήσετε. Εντάξει. Καλά λέει ο γυμναστηριακό. Έχει βίκιο. <συλίξε> Έλα, Μωρή Καβλά. Έλα, Ρολομπριτζίτα. Γιατί δεν με έβγαλε μαλάκια, κύριε Κοπέ. Πότε δεν σε Ε, σήμερα που σε πήρα για το μισοτάκι για τον πρόεδρο που είχα κάνει εξαγγελία. Γιατί δεν το βγαλέ. Θα το βγάλω, δεν χώρισε. Θα το βγάλει μαλάκια γιατί ο πρόεδρο έχει παραπλανηθεί. Πρόεδρε, είμαστε μαζί σου. Γαμά και δέρνει. Ο Μωρή και δέρνει τώρα έχει παραπλανηθεί. το σε παρακαλώ πολύ. Yeah. Μην τα βάλει τα ταξί. πρόεδρε, για πατήσε σαν τον παπαδρέα μου το μαλάκα. το 11. Πρόσεχε καλά είναι αδικία απέναν Τα ταξί Να ξέρω πω και σε περιμένω, κάνε με τα το το ζεστό. μέσα από τα μου λέει Λέω δεν αλλά Η απλό σε χάλασε; Οι Έλληνε έχουν γίνει σαν του Γερμανού, δεν ψάχνουν. Έμα και εγώ του βαρέθηκα. Μαθητές. Δηλαδή, αρχίσαμε τα πέδιλα και εμεί με την κάλτσα. Ο, Συχάθηκα. Ο, ε, ούτε φοιτητέ, ούτε σπουδαστέ, ούτε επιστήμονε. Λοιπόν, στην Ελλάδα με βγάζετε εσεί σαν τηρική εκπομπή. Ε. Στη Γερμανία το κόμεντι RTL. Α βγάζουν με και εκεί, εκεί στο κόμεντι. Έχουν αίσθηση. Να, να το βλέπουν αυτό. Το βλέπουν κυριαρχεί στην κομμωδία και δεν τα ακούνε. Τέλο πάντων, έλα Gracias. Καλημέρα. Για κάποια προβλήματα υγεία σοβαρά που έχω, δεν μπορώ να έρθω να σε δω. Πάω τακτικά σε ένα γιατρό εδώ πάνω στο στο Αμαγία Πλέμι, που θα με Το οποίο είναι για να καταρρεύσει το νοσοκομείο και κρατιέται από ορισμένου και νοσηλευτικό προσωπικό. Ναι, ναι. του λέω: δεν υπάρχει κάποιο, του λέω το φορτίο μες μπλέξαν ακούσα αυτό το όνομα αυτό το ναύλιο αυτό το δεν θα περιμένεις. Αποκλειετήмун ότι οι γιατρεί έχουν την καλύτερη γνώμη. Λοιπόν, ο πόλεμος κατά τη μοριας τη μιζέργιας είναι πιο σημαντικός από τις δύο βταλους επιργογίας. Τρεξί apostolic δεν πρέπει ο άρθρο πως αυτός. Είναι φασίτος, είναι κάذاب, πώς το λένε, λεινός και τριφάτης. Σας παρακαλώ δεν έχει δώσει δικαιώματα. Ναι, εντάξει. Τι Εργασιακά, δηλαδή, κάδρα desses και γενικότερα. Έλα <χρονολίγο> έλα ρε παιδί μου τώρα, έλα ρε παιδί μου, δεν κουράσκες, πήγαινε στο κόμμα τη Γερμανία, να πούμε, έλα άσε με τώρα, γεια. Αύριο θα είστε εδώ στι μία η ώρα.